Το θέμα είναι η κρίση ως πρόκληση και ως ευκαιρία στα πρόσωπα και στην οικογένεια. Κάθε κρίση και κάθε δυσκολία γίνεται η δυνατότητα για ζωή. Το αδιέξοδο είναι πάντοτε ευκαιρία επίγνωσης. Η έννοια της κρίσεως εδώ στο θέμα συνδέεται με το πρόσωπο με την οικογένεια και κατ' επέκταση με τη σχέση. Αυτό μπορούμε να το προβάλλουμε και στην πνευματική ζωή όπου η σχέση μας με τον Θεό πάντοτε συνδέεται και με το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Στο βαθμό που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση στον βαθμό που ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα της ζωής ανάλογα καθορίζεται και η ποιότητα της σχέσης τους με τα άλλα πρόσωπα είναι άμεση, άμεσα συνδεδεμένα τα δύο αυτά και στην πνευματική ζωή η αρχή της πορείας ξεκινάει από την αποτυχία δεν πρόκοψε κανείς πνευματικά εάν δεν είχε την προσωπική αίσθηση της αποτυχίας την εμπειρία του υπαρξιακού κενού όσο άνθρωπος καλύπτει αυτό το υπαρξιακό κενό με το κοσμικό σύστημα της ψυχολογικής του ικανοποίησης ακυρώνει αυτή τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον Θεό κατά συνέπεια λοιπόν η αρχή της πνευματικής πορείας ξεκινάει από μια προσωπική κρίση και δεν γίνεται αλλιώς η κρίση οριζόμενη ως αδιέξοδο ως συντριβή ως μετεορισμός, ως απουσία νοήματος. Να δούμε ο Άγιος Λουανός που έζησε αυτή την πορεία όπου μέσα από την αναζήτηση του Θεού και την προσωπική πάλη με τον προσωπικό Θεό Διαμορφώθηκε μέσα του μια στάση ζωής και ανέιθος ζωής. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σουλωνός σε μια προσευχητική του αναφορά. Σε παρακαλώ, ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσω με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος όλοι οι λαοί τη γης όπως αξίωσες εμέ τον αναμαρτωλό να σε γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα μακάρι να σε γνωρίσουν το ίδιο οι λαοί γης και να σε εμνούν μέρα και νύχτα γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς το λαό σου αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί τη γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο σε όλα τα μέρη οι άνθρωποι έχουν λεισμονήσει εσένα το Δημιουργό τους ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν πως εσύ είσαι λεήμων και αγαπάς τους μετανοούντες και τους δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος Κύριε Κύριε δώσε την δύναμη της χάρης σου για να σε γνωρίσουμε το Αγίο Πνεύμα όλοι οι λαοί αν σε υμνούν ας σε υμνούν χαρούμενοι όπως έδωσες και σε εμένα τον βδελυρό τη χαρά της επιθυμίας σου και ελκύεται αχόρταγα η ψυχή μου προς την αγάπη σου ημέρα και νύκτα. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία του Αγίου Σουλωνού. Που η προσωπική του εμπειρία δεν είναι άσχετη με όλους τους λαού της γης. Η προσωπική κρίση που ζει ο ίδιος σε αυτή την αναζήτηση περιέχονται όλοι οι άνθρωποι, όλο το ανθρωπινο γένος. Έτσι το πρόβλημα όλου του κόσμου είναι και προσωπικό μας πρόβλημα και το προσωπικό μας πρόβλημα αφορά όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν είναι πράγματα ατομικά, δεν είναι πράγματα ιδιωτικά. Όταν αναζητάς την αλήθεια για σένα, για το πρόσωπό σου, αυτό δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αφορά το όλον. Το χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι η καθολικότητα και η οικουμενικότητα. Δεν μπορείς με μια δόση ναρκησιστικής ικανοποίηση να λες ότι γεύτηκες την αλήθεια και γνωρίζεις την αλήθεια. Η αλήθεια προϋποθέτει το προσωπικό κόστος και αυτό το προσωπικό κόστος περιλαμβάνει την κρίση όλου του κόσμου. Περιλαμβάνει τον πόνο όλου του κόσμου. Δεν μπορεί να ονομάζεσαι χριστιανός αν θέλεις να πας στον παράδεισο για να νιώθεις την ευχαρίστηση Ότι αιώνια σώθηκες Δηλαδή να νιώθεις μια αιώνια ευχαρίστηση Πράδεισος είναι η προσωπική μετοχή Και σχέση Στο πρόσωπο του Χριστού Και δια του Χριστού με κάθε άνθρωπο Λοιπόν Αυτό που εκφράζει ο Άγιος Λιωνός Είναι το πανανθρώπινο Και αιώνιο πρόβλημα Του ανθρώπου Να γνωρίσει τον Κύριο Είτε αυτό το αντιλαμβάνεται είτε όχι. Δηλαδή η φύση μας έχει άπειρη ανάγκη και άπειρη έφεση και άπειρο πόθο για το άπειρο. Για τον άπειρο. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην ύπαρξή του, η μέγιστη του ανάγκη, το βασικό του αίτημα, το κορυφαίο αίτημα του είναι η αναζήτηση του Θεού. Είτε αυτό το κατανόηκε και έχει επίγνωση αυτό το πράγματος είτε όχι. Τα πάθη, οι εξαρτήσεις οι αμαρτίες είναι αστοχία αυτού του αιτήματο. δηλαδή έχουμε αυτό τον πόθο για το όλον για το άπειρο όταν δεν το ικανοποιούμε αυτό το υποκαθιστούμε με τα πάθη μας που έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό όταν στερείται η καρδιά μας την αλήθεια νιώθουμε ένα μεγάλο κενό μέσα μας και αυτό το κενό κάπως πρέπει να το καλύψουμε ε τότε έρχονται τα πάθη που παίρνουν την θέση του Θεού οι εξαρτήσεις μας παίρνουν τη θέση του Θεού είναι λοιπόν η αμαρτία εκτροπή αυτής της βαθιάς ανάγκης για την αλήθεια για τον Θεό τότε τι κάνουμε θεοποιούμε και ειδωλοποιούμε τη ζωή μας και τις πράξεις μας για να καλύψουμε αυτό το κενό. Δηλαδή, η δουλειά μου για μένα είναι το παν. Η οικογένεια μου είναι το παν. Τα παιδιά μου είναι το παν. Η, η ανάγκη μου να με αναγνωρίσει ο κόσμος είναι το παν. Είναι ο Θεός μου. Είναι τα ειδωλά μου. Και ο εαυτό μου, οι ιδέες που έχω, οι στόχοι που έχω είναι το μεγαλύτερο ειδωλο. Δηλαδή, ειδωλοποιώ την ύπαρξή μου. Την κάνω είδωλο και την προσκυνώ, δηλαδή θεοποιώ τη ζωή μου. Μια τέτοια εκτροπή μπορεί να υπάρξει και στην πνευματική ζωή, δηλαδή την άσκη, η άσκησή μου, η αρετή μου, η ελεημοσύνη μου, η φιλανθρωπία μου, να μην είναι ένας τρόπος όπου προσπαθώ να τιμήσω και να διαφυλάξω την σχέση και να εκφράσω την εμπειρία Τη αγάπη του Θεού, αλλά να είναι μια προσπάθεια να δικαιώσω τον εαυτό μου, να κτίσω την εικόνα του εαυτού μου, να φτιάξω το είδο του εαυτού μου όπου θα το προσκυνώ Ακόμη και μια σχέση γάμου. Αντί να είναι μια σχεση κοινωνίας συντροφίας σε αυτή την κοινή εμπειρία ζωή, στην ουσία ο γάμος υποκαθιστά τον Θεό και όταν ο γάμος υποκαθιστά τον Θεό τότε έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τη σχέση μου όταν για μένα το παν είναι η οικογένειά μου τότε αυτόματα έχει μεγάλη δύναμη η επιτυχία της οικογένειάς μου μέσα στη συνείδησή μου και μεγάλη συντριβή η αποτυχία της οικογένεια μου Δηλαδή αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που, που έχουνε. Έτσι ο, την οικογένειά του κανείς συμπροσυγίζει με ένα άγχος, με έναν φόβο, με μια αγωνία. Βλέπει τα πράγματα με μια εσωτερική πίεση. Αποτέλεσμα του γεγονότος ότι απολυτοποιείται το μέγεθος της οικογένειας, γίνεται είδωλο, γίνεται ο Θεός έτσι καταδικάζω την σχέση, καταδικάζω την οικογένεια και δεν μπορώ να έχω πραγματική ελεύθερη σχέση προσώπων μέσα στην οικογένεια. Να το πούμε πιο απλά για να καταλάβουμε. Αν για μένα, επειδή είμαι ένας καλός χριστιανός, θέλω να φτιάξω μια καλή οικογένεια και καλά παιδιά, τότε το πάνε για μένα είναι τα παιδιά μου να γίνουν τέλεια. με αυτή τη διάθεση καταπιέζω και τον εαυτό μου και, την, και τον σύζυγό μου τη σύζυγό μου και τα παιδιά και η αποτύχουν τα παιδιά ή προσβάλλουν τις επιδιώξεις ή τους στόχους μου τότε αποκτά απόλυτη αξία αυτή η αποτυχία και δεν δίνει δυνατότητε και ελπίδες προσωπικής ανάπτυξης όταν τα παιδιά μου θα υπηρετούν τη φαντασία μου και θα υπηρετούν την ανάγκη μου να, θεω, να, να, να γίνει Θεός αυτό που είναι για μένα σημαντικό δηλαδή η οικογένεια τότε δεν μπορεί να υπάρχει σχέση, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία δεν θα μπορεί να υπάρξει σεβασμός τη ιδιαίτερότητα τη κλίσης των παιδιών αλλά τα παιδιά καθυλώνονται κάτω από την ανάγκη μου το είδωλο τη οικογένεια μου να μπορώ να το προσκυνώ, να το θαυμάζω Αυτό λοιπόν έρχονται να υποκαταστήσουν το κενό της αποσία του Θεού η ανάγκη λοιπόν πλωτισμού. η εκμετάλλευση η εξουσιαστικότητα ο πόθος της ευτυχίας η αγωνία αναγνώρισης και επιτυχίας είναι στοιχεία που μαρτυρούν την έλλειψη ζωής Το παράδοξο είναι ότι εμείς τη ζωή την ταυτίσαμε με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ζωή αυτά τα πράγματα αυτό που είναι η προσβόλη της ζωής θεωρούμε ζωή δηλαδή την, την, την, το, την, την δυνατότητα αυτό το αστικό μικροαστικό αστικό χριστιανικό όνειρο να εκπληρωθεί για την οικογένεια και τη ζωή ο πλουτισμός η ευτυχισμένη ζωή η επιτυχημένη ζωή η αναγνώριση του κόσμου όλα αυτά λοιπόν είναι ο πνευματικός μας πλουτισμός που έρχεται να καλύψει το εσωτερικό, το υπαρξιακό, το πνευματικό κενό και όλα αυτά δεν είναι καρπός μιας εμπειρίας προσωπικής σχέσης με τον Θεό ή με τον άνθρωπο γιατί αυτά δεν είναι κακά από μόνα τους γιατί αυτό που ελέγχεται γενικά στην πνευματική ζωή αλλά και σε κάθε πράξη δεν είναι αυτό που φαίνεται αλλά το κίνητρό του. Εμείς σε μια κατάσταση αφασίας κρούμε τα πράγματα εξωτερικά. Δεν πάμε στην αιτία. Βλέπουμε το σύμπτωμα και δεν πάμε σε αυτό που προκάλεσαν συμπτώματα. Και δεν αναγνωρίζουμε το πραγματικό πρόβλημα. Η ανάγκη τέλος πάντων αυτών των επιδιώξεων μαρτύρει την έλλειψη ζωής, την απουσία ζωής. Το κέρδος καθορίζεται όχι από τις σχέσεις αλλά από τα πράγματα. Μια ασθένεια όμως που δεν έχει συμπτώματα είναι επικίνδυνη. Όσο ζούμε με έναν τρόπο ζωής που δεν έχει νόημα, έναν τρόπο ζωής που δεν απαντά στο υπαρξιακό ερώτημα ποιος είμαι από πού έρχομαι και πού πάω, όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας, και βολευόμαστε, αυτό είναι ό,τι πιο τραγικό. Το πιο τραγικό, λοιπόν, να το πούμε πιο απλά, που ακυρώνει την ύπαρξή μα και τι δυνατότητέ τη, είναι όταν είμαστε καλά, βολευμένοι και δεν έχουμε νόημα ζωή. Δηλαδή, καθυλώνεται τελείω ο άνθρωπο, χάνει την χαρά όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση δηλαδή η ζωή μου να πάει ρολόι να πηγαίνω όλα καλά όπως τα στόχευα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και ταυτόχρονα μην έχω αναζήτηση νοήματος αυτό νεκρώνει τον άνθρωπο και βαθμιαία του γεννά μια ανία. Μια κατάθλιψη και ο άνθρωπος σκοτώνει τότε και ψυχολογικά το συναισθημά του και χάνει την ικανότητα να χαίρεται. Όπως και δεν έχει την δύναμη να χειρίζει και τη θλίψη του. Είναι ένας νεκρός ψυχολογικά άνθρωπος. Δεν έχει εσωτερικές εντάσεις στη ζωή του με την έννοια του πάθους και της επιθυμίας και παίρνει σε μια χαλαρότητα εσωτερική. Ακούει πράγματα πολύ δυνατά και δεν τον αγγίζουν μπαίνει σε ένα πνευματικό χώρο συντελούνται συγκλονιστικά πνευματικά γεγονότα και δεν αντιλαμβάνεται τίποτα αυτό το ίδιο είναι που παθαίνει και ο χριστιανός όταν από μικρό είναι στην εκκλησία ή στα κατηχητικά ή στη μυστηριακή ζωή ας υπαθέσουμε χωρίς όμως αυτό να είναι προσωπικό του βίωμα μέσα από μια προσωπική σύγκρουση και πάλι με τον Θεό αλλά είναι μία οχύρωση γιατί είναι καλό παιδάκι και κάνει αυτά που λέει κλεισίκι είναι ηθικό παιδάκι και ταυτόχρονη δεν θέτει ερωτήματα ενώ πεντουθήγει μια ζωντανή σχέση αργά παιδακι και ταυτόχρονα δεν γρήγορα αυτή η σχέση θα βαλτώσει και ο άνθρωπος περνάει από μια πνευματική κατάθλιψη. Είναι ανώρεπτος για τα πάντα. Δηλαδή ο εσωτερικός του οργανισμός χάνει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να γεύεται. Είναι αυτά τα χριστιανικά ούφο που έχουμε στην εκκλησία που επιτέλει Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι καλύτερα να αμαρτάνεις και να έχεις την ότι κάτι γίνεται μέσα υπάρχει ζωή παρά να σε κάθωση πρέπει και όλα να είναι νεκρά. Όταν λοιπόν η δομή του πολιτισμού και της κοινωνίας μας καθορίζεται από το κυνήγι του κέρδους και τη αποθέωσης του ατόμου και του ιδιωτικού συμφέροντος τα πράγματα εξάπαντος θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο και συγκρούσεις. Δεν γίνεται αλλιώ. όπως και σε μία σχέση. Εάν το κέντρο της σχέσης, είτε μιλούμε για φιλική σχέση, είτε εργασιακή σχέση, είτε σχέση γάμου, τότε, εάν κεντρικό σημείο είναι η ατομική οχήρωση του ανθρώπου, η διασφάλιση του ατομικού του κέρδους, και προσπαθεί ο άλλο να του γίνει αφορμή να ικανοποιήσει τι ανάγκε του, και όχι η πρόκληση σχέση προσωπική, εξάπντω αυτή η σχέση αφαίρει συγκρούσει και έχθρα και ανταγωνισμό. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή, λέμε, μια σχέση είναι ανταγωνιστική. Αυτό δεν είναι θετική. Πρέπει να γιατί είναι ανταγωνιστική μια σχέση. Γιατί μια σχέση είναι ανταγωνιστική, Γιατί ο άνθρωπο ζητεί κάτι άλλο από τον σύντροφό του. Ζητεί να ικανοποιήσει κάποια του ανάγκη, κάποιο του στόχο, κάποια του βλέψη που είχε. Κάποια του προσδοκία Όσο λοιπόν δεν εκανοποιούνται οι προσδοκίες μας σε μία σχέση Αυτό φέρνει ένταση και σύγκρουση Και τον άλλον τον βλέπουμε Από αφορμή εύκολα ένας άνθρωπος Από αφορμή κέρδους Μπορεί να γίνει εχθρό μας Να γίνει αντίπαλος Αυτό λοιπόν και σε Διαπροσωπικό επίπεδο Και σε κοινωνικό επίπεδο Έτσι είναι Ο ατομικιστικός τρόπος ζωής Οδηγεί εξάπαντο σε σύγκρουση και σε αδιέξοδο. και αλλοί μόνο δεν ήταν έτσι τα πράγματα στον αντίποδο αυτής της θεώρησης βρίσκεται ο λόγος της αγάπης και της ταπείνωσης του Κύριου μας που καταξιώνει την σχέση και οδηγεί στην ενότητα πως μπορεί να ξεκαθαρίσει κανείς την ποιότητα μιας σχέσης γιατί υπάρχουν πολλές, πολλών μορφών σχέσης ακόμη και μια εχθρική σχέση είναι σχέση Πώς μπορεί να εξετάσει να ελέγξει μια σχέση είναι αληθινή και αν έχει ποιοτικά στοιχεία είναι ο βαθμός ενότητας είναι η ενότητα όπως και μία ένα εκκλησιαστικό σώμα και κάθε σώμα την υγεία του την εκδηλώνει όχι με τα εξωτικά φαινόμενα αλλά με την δυνατότητα ενότητας Συνεννόησης, κατανόησης Μια υγιής λοιπόν σχέση Οδηγεί Και στην πιο χρηστή διαχείριση Της ζωής και των αγαθών μας Ο άνθρωπος συγκρούεται Γιατί θέλει να κερδίσει περισσότερα Αυτή η σύγκρουση φέρνει διχασμό Φέρνει κομμάτιασμα Και αυτό το κομμάτιασμα φέρνει Την μία αποτελεσματικότητα Ακόμα και στη μορφή του κέρδους Και των υλικών αγαθών Αντιθέτως δε η συνεργασία που για να γίνει προϋποθέτει την προσβολή της ατομοκεντρικότητας και του εγωισμού φέρει καλύτερο αποτέλεσμα και σε αυτό το τομέα. Δεν τυχείω που λέει ο Κύριος θα λάβουμε εκατονταπλά και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Με αυτή τι έννοια του λέει. Η ενότητα καρπαφορεί σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν η κρίση λοιπόν τον ημερό μας που εκδηλώνεται ως οικονομικό γεγονός στην ουσία για τον άνθρωπο που θέλει να εμβαθύνει είναι σημάδι μιας πνευματικής παθογένειας. Να το αναλύσουμε αυτό λίγο περισσότερο. Να δούμε ανάλογα με το τι στάση και τι διάθεση και τι ψυχική διάθεση βγάζει στον άνθρωπο αυτή η κρίση οικονομική Είναι αποκαλυπτική της εσωτερικής μας αλήθειας Η μελαγχολία που νιώθει ο άνθρωπος μπροστά σε μια τέτοια κρίση Φανερώνει και το πόσο έχει επενδύσει την χαρά της ζωής στα πράγματα και τα χρήματα Ανάλογα πόσο μας απασχολεί αυτή η έννοια της κρίσης, δηλώνει και για μας τι ήταν σημαντικό τελικά ποια ήταν η αξία της ζωής μας Μπορεί να λέω ότι για μένα είναι να πάω στον παράδεισο για μένα να βρω τον Θεό Αυτό σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι αλήθεια και είναι το ο άνθρωπος Όμως πρακτικά αν καταβάλλεται από μια τέτοια κρίση σημαίνει ότι άλλο ήταν ο Θεό σαν εσωτερική επιλογή και άλλος ο Θεός στα λόγια η ανασφάλεια που τον κυριεύει τον άνθρωπο δηλώνει την απιστία του και την πεποίθησή του ότι η ικανότητα να ζήσει, να ζήσει εξαρτάται από αυτόν και τα έργα του να τι άλλο δηλώνει η ανασφάλεια δεν δηλώνει μόνο η ανασφάλεια ας υποθέσουμε μια ολιγοπιστία που στο κάτω κάτω αυτό εξαρτάται και από τη χάρη του Θεού αλλά δηλώνει τη μειονεξία μας ότι όλα για να πάνε καλά πρέπει να περάσουμε από τα χέρια μας πρέπει να ελέγχουμε τα πράγματα και τη ζωή μας για να έχει αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη βεβαιότητα την ισχυρή γνώμη που στην ουσία καλύπτει η μειονεξία του άλλο τι φαίνεται και δεν εμπιστεύεται και τους υπόλείπου στην ζωή του τότε εκφράζει την σιγουριά και την εγωκεντρική πεποίθηση ότι αν όλα δεν ελεχθούν από αυτό δεν θα πάνε καλά. Αυτό το κάνει να λειτουργεί αποσπασματικά, απομονωμένα από τους άλλους ανθρώπους και κατακριτικά. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, ε, «Ξέρετε, ο πιο ασφαλής άνθρωπος είναι αυτός που, είναι, που φαίνεται ο πιο δυναμικός». Αν θα δείτε άνθρωπο πολύ έξυπνο, ικανό, θελκτικό αυτό στις ερωτικές του σχέσεις είναι ο πιο ανασφαλή άνθρωπος. Όπως παράλληλα δε αν δούμε ένα άνθρωπο ο έχει το δυναμισμό να αναλάβει τη ζωή του σε όλα επειδή περιφρονεί τους υπόλοιπους ότι δεν έχουν αυτή την ικανότητα τότε ο ίδιος κουράζεται από αυτή την κατάσταση και μέσα του του γεννάται και η κατάκριση ότι άλλος δεν κάνει τίποτα. Βγάζει μία ένταση από τον εαυτό του και τη μεταδίδει στο σύντροφό του και στα υπόλοιπα μέλη της προσωπικής του σχέσης, οικογένειας, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η ανασφάλεια ξεκινάει από την ε, άρρωστη επίπεδηση του ανθρώπου ότι όλα εξαρτώνται από αυτόν. Και κανείς δεν μπορεί καταφέρει όσα μπορεί αυτό. Και δεν εμπιστεύεται κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, αν εμπιστεύω με έναν άνθρωπο, τότε του αφήνω και αυτού περιθώρια να δράσει και να λειτουργήσει. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι, γιατί είμαι ανασφαλή. Νομίζω ότι όλα πρέπει να τα ελέγξω εγώ για να είμαι σίγουρο. Αυτό είναι η ανασφάλεια. Θεωρώ ότι αν δεν ελέγξω εγώ τα πράγματα, δεν μπορώ να εμπιστεύω ότι θα μου κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι, γιατί δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί στι επιθυμίε μου. Το ότι δεν εμπιστεύομαι τον άλλο είναι μια ανασφάλεια που προκαλεί. Αυτή την εσωτερική ένταση. Και τότε αγωνιώ τα προλάβω όλα εγώ. Και νιώθω ότι ο με καταπιέστησε και δεν κάνει τίποτα. Εγώ τον έφτιαξα έτσι να μην κάνει τίποτα. Εγώ τον δημιουργήσα, του, του έφερα αυτή την αναπηρία. Η έλλειψη εμπιστοσύνης που του είχα, που είναι στο βάθος έλλειψη εμπιστοσύνης σχέσης, που στο βάθος έχει τη μειονεξία με την προσωπική μου ανασφάλεια. Όταν δεν έχουμε ελπίδες... και μια μυστική χαρά μέσα μας όταν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στη λυτρωική δύναμη του Σταυρού όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες. και δεν έχουμε δύσκολίες και μία μυστική χαρά και μία ελπίδα τότε δεν πιστεύουμε στην δύναμη του Σταυρού και αγνοούμε ότι η εμπειρία του πόνου είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για το φωτισμό τη γνώση και την αγάπη λοιπόν έρχεται η κρίση αυτή που βλέπουμε αλλά και οποιαδήποτε κρίση στο μικρό κοσμό μας όταν αυτό δεν μας γεννά ελπίδα αλλά απελπισία και όταν δεν μπορούμε να διαγνώσουμε και μια δυνατότητα χαράς, μυστικής χαράς, μέσα από όλα αυτά, είναι γιατί έχουμε έλλειψη πνευματικής οριμότητας, δεν έχουμε εσωτερική ποιότητα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ένα ασφαλή δρόμο ζωής και γνώσης. Δεν μπορείς να φτάσεις στη γνώση, δεν μπορείς να ευαθύνεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να ευαθύνεις σε καμιά σχέση, αν δεν περάσεις από την πορεία του πόνου και του σταυρού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να βαθύνει καμία σχέση. Για τον καθένα κάτι διαφορετικό είναι ο πόνος. Άρα η κρίση, έτσι όπως εκφράζεται κοινωνικά και πανανθρώπινα, είναι μια δυνατότητα βαθιάς επίγνωσης. Η διάθεση της ψυχής μας μπροστά στο φαινόμενο της κρίσης στην ουσία κρίνει και την πνευματική μας ζωή. Η κρίση λοιπόν είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο όριμα και πιο βαθιά τον εαυτό μας. Η άνεση και η καλοπέραση διέλυσε Κομμάτια στην εσωτερική δύναμη και συνοχή μας. Γιατί. Μα είναι κακό η καλοπέραση. Ιάνης ασφαλώς δεν είναι. Δεν προτείνεται ένας χριστιανισμός οδυνισμού. Αλλά ένας χριστιανισμός σταυρού και ανάστασης. Εδώ τι γίνεται. Δεν μιλούμε για τη γνήσια χαρά. Αυτή που είναι εμπειρία ζωής. Αλλά μιλούμε για την αυτονομημένη χαρά που θέλω να απολαύσω τη ζωή ξέχωρα από τη σχέση. Και επιδίωξη μου δεν είναι η ελευθερία που δίνει χαρά, αλλά ευτυχία έξω από τη σχέση και το πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η ζωή φέρει την αγωνία του ανθρώπου για καλοπέραση. Και αυτό που κομματιά στη ζωή δεν είναι η καλοπέραση, αλλά ο λόγος που έφερε την καλοπέραση που είναι η αυτονόμησή μας και η αυτάρκεια μέσα στον εαυτό μας. Ο κόσμος λέει ότι η κρίση είναι αφορμή να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους ευτυχίας και ευχαρίστησης. Ή αν θέλετε, ο κόσμος αυτό το φάρμακο έχει στη κρίση. Αυτό δεν τα καταφέρνουμε εκεί, άσχεμε άλλα πράγματα να χαρούμε στη ζωή. Να καλύψουμε αυτό που μας στερεί η κρίση που είναι ο πλουτισμός οι ευκολίες κλπ δηλαδή εν τέλει ψάχνει ο κόσμος έναν άλλον τρόπο φθοράς και θανάτου αυτό κρίνει και την πνευματική διάσταση του πολιτισμού μας ο πολιτισμός μας δεν παράγει ζωή δεν γεννά απλώς απαριθμή επεισόδια και καταστάσεις και δίνει αριθμούς και βρίσκει ένα σύστημα να λύσει μαγικά το ζήτημα και μεταλλάσσει την κρίση σε μια άλλη μορφής κρίση που τελικά είναι η ιδιαιώνυνση του θανάτου ψάχνει λοιπόν ο άνθρωπος σε έναν εναλλακτικό τρόπο να συνεχίσει έναν ανόητο χωρίς νόημα τρόπο ζωής που μας κλείνει τα μάτια μπροστά στο θάνατο και την ανάγκη μας να ανεγγυνθεί ο θάνατος. Όσο αποτυχάνουμε στους στόχους και είμαστε γυμνοί από την δύναμη και τις οχυρώσεις μας, τόσο άμεσα συναντούμε την πρόκληση της αλήθειας και της ευθύνης για να τοποθετηθούμε. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό. Όσο έχουμε κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε δεν μπορούμε να δούμε την ευθύνη μας μπροστά στο μυστήριο της ζωής και μπροστά στο γεγονός αλήθειας. Βολευόμαστε σε αυτό. Η επιτυχημένη ζωή είναι το άλωθι της μη αναζήτησης. Ο επιτυχημένος χριστιανός είναι το άλωθι του να μην ποθεί τον Θεό ο ηθικός άνθρωπος ο δεδικαιωμένος άνθρωπος χρησιμοποιεί την ηθική του και το δίκαιό για να αρνηθεί τον Θεό γιατί ο λόγος που φτιαχτήκαμε και μας έφερε ο την στην ύπαρξη δεν έγινουμε ηθικοί κα καλοί άνθρωποι και δικαιωμένοι στι πράξεις μας αλλά να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Θεού και του αδελφού μας Και στον βαθμό που αφοσιωνόμαστε Και μετέχουμε σε αυτή τη ζωή του Θεού Και του αδελφού μας Έτσι δικαιωνόμαστε Δεν έχουμε ανάγκη Την εξωτερική δικαίωση Η ορθόδοξη προσάγγιση Είναι αυτή Ότι δεν φτιαχνήκαμε Για να γίνουμε καλοι φτιάχτηκαμε για να είμαι θεοί Δεν φτιαχνήκαμε Να δικαιθούμε με τα έργα μας Φτιαχτήκαμε να ενωθούμε τον Θεό Και τον άνθρωπο. Όλη η πνευματική μας ζωή είναι σε λάθος βάση Είναι στηριγμένη σε ένα δυτικό τρόπο ζωής Αυτό που έφερε την κρίση Ο δυτικός τρόπος ζωής τι λέει Πρέπει να οργανώσω το ζωή μου έτσι που να είμαι αποτελεσματικός Να είμαι συνεπής στη δουλειά μου Να έχω προγραμματισμό Να προβλέπω να κάνω να κάνω να κάνω Για να δικαιωθεί η ζωή μου και να έχει αποτέλεσμα και τα υλικά αγαθά και τα οικονομικά μεγέθη κρίνουν την επιτυχία τους από εξωτερικά μέτρα όχι στο βαθμό που με συνενώνουν διαλεκτικά με τον Θεό και με ή αλλιώς ευχαριστιακά δηλαδή τα υλικά αγαθά δεν μου δόθηκαν για να επιτυχάνω σύμφωνα με τους αριθμούς και τα μεγέθη πόσο ας πούμε ένα θεσμό είναι αποτελεσματικός και μια οικονομία πάει καλά αλλά τα υλικά αγαθά μου δόθηκαν ως ευκαιρία συνάντησης με τον Θεό και τον άνθρωπο ευχαριστιακής με τον Θεό φιλάνθρωπης με του αδερφούς μου στο βαθμό λοιπόν που αυτό ακυρώνεται και αντικειμενοποιώ τα υλικά αγαθά και θα βλέπω πως μπορεί να οικονοποιήσω τη σάρκα μου, να δικαιώσω την επιθυμία μου με τον ίδιο ανάλογο τρόπο υπάρχει αυτός και στην πνευματική ζωή ότι κάνω την άσκηση στο βαθμό που θα μου φέρει μια πνευματική ευχαρίστηση μια πνευματική δικαίωση. Δεν αμαρτά να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Αλλά όχι να συναντηθώ με τον Θεό. Οποιαδήποτε άσκηση και αναζήτηση αποσκοπεί σε αυτό. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι ο ανήθικος, όχι ο ηθικός. Αυτός που ανέτρεψε το μέτρο της ηθικής δηλαδή και δεν τον απασχολεί αυτό, να απασχολεί σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο. Μόνο έτσι καταξιώνεται οποιαδήποτε ηθική. Αλλιώ υπάρχει μια ε, αυτονόμηση της πνευματικής ζωής και αποσύνδεσης με το πρόσωπο που είναι το κέντρο και ένα κλείσιμο στον εαυτό μου που μου φέρνει την ενοχή τι είναι ενοχή, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου με αυτή τη λογική η αρετή μου είναι ενοχή γι' αυτό τον άνθρωπο, γι αυτό το λόγο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται έτσι τα πράγματα όταν αμαρτάνει είχε ενοχές και όχι μετάνοια διαρκώς αυτοαπασχολείται πόσο αμάρτησε τι είμαι κανούς και τι θα κάνει και δεν ανοίγει τον προς τον θύγιο να του. Και αγωνία, αγωνία μέσα σε μια ψυχαναγκαστική αυτοδικαιωτική διάθεση. Αυτό λοιπόν εκφράζουν τον πολιτισμό μας. Όταν αποτυχάνουμε λοιπόν η, η, η, η, η, κρίση, η, η επιτυχημένη ζωή είναι το άλοθη της μη αναζήτησης. Αλλά αυτή η επιτυχία είναι μια απάτη. Και αυτό μας οδηγεί ο θάνατο. Οποιαδήποτε επιτυχία φαίνεται ως απάτη γιατί ακολουθεί ο θάνατος. Και άρα ο μεγάλος μας εχθρός δεν είναι η κρίση είναι ο θάνατος. Η κρίση λοιπόν όμως πρόλαβε το θάνατο. Ενώ ο θάνατος θα μας δείξει την πραγματική διάσταση της ζωής μας για να ξυπνήσουμε ήρθε και προλάβει κρίση και μας το δείξε. μας έδειξε και ακόμη και αυτό το είδο γεγονός που ορίζεται ως στόχος ζωής είναι απάτη τελικά η έχει την παρακμή του μας έδειξε την απάτη τη ζωής που ζούμε νωρίς για να προλάβουμε εμεί τον θάνατο και να αντιμετωπίσουμε άμεσα το θάνατο να βρούμε λοιπόν τον τρόπο της νίκης του που είναι ο σαρκομένος ο λόγος του Θεού. Η κρίση είναι η μεγαλύτερη ευλογία που συνέβη στον κόσμο τι τελευταίε δεκαετίες για έναν άνθρωπο που θέλει να δει. Και το φοβερό είναι ότι ο χριστιανισμός μας είναι τέτοιο είδους που το βλέπουμε ω κατάρα. Την ευλογία την κάναμε κατάρα μα η κρίση ξεγύμνωσε τα πράγματα και, τους, και έδειξε την αληθινή διάσταση της ζωής μας έδωσε μάλλον τη δυνατότητα να δούμε την πραγματική διάσταση της ζωής και ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα το ανθρώπινο πρόσωπο πριν από την κρίση ζούσε στη σχιζοφρένεια και την αντίφαση λάτρευε και τον θεόν και τον πλούτο, και τον πλούτο και τον αλλά δύο κυρίους δεν μπορούμε να δουλεύουμε ο χριστιανός ζούσε όπως ο κόσμος και ταυτόχρονα θεωρούσε ότι εκκλησίαζε την ζωή του ζούσε ατομικά και νόμιζε ότι ζούσε κοινοτικά και εκκλησιαστικά Εντέλει ζούσε την τρέλα της ανωνυμίας του δεν είχε ταυτότητα, δεν ήξερε και ο ίδιος ποιος είναι δεν ξέρουμε και εμείς ποιοι είμαστε δηλαδή και έρχεται λοιπόν ο καλός Θεός και μας επιτρέπει την ευλογία της κρίσης γιατί θέλει να ζήσουμε θέλει να αποκτήσουμε πρόσωπο καρδιά, ελευθερία, αγάπη η κρίση έφερε στις ψυχές μας έναν πανικό ότι είμαστε αναγκασμένα να ξαναδούμε τον εαυτό μας να επανατοποθετηθούμε στη ζωή αλλάζουν τα δεδομένα μας οι επιλογές είναι τρεις ή η μετάνοια, ή άχος και μελαχολία, ή μετάνια, η αχος και μελαχολια η η φιλιοδονια που δεν έχει οικονομικό κόστος. <κυρίζει> μας πιέζει εν ελευθερία ο κύριο στη μετάνια. Δηλαδή περιορίζει τις επιλογές μας και άρα πιο κοντά στη μετάνια. Μετάνια αλλαγή στάση ζωή, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή νου και καρδιάς. Μια άλλη ζωή ανοίγεται μπροστά μας Η όντω ζωή Αυτή που δεν διδάσκεται Αυτή που δεν κατακτάται Αυτή που δορίζεται Και δορίζεται στους συντετριμένους Ο συντετριμένος είναι αυτός που μπορεί να δει την αληθινή διάσταση ζωής τι αληθινέ δυνατότητε του όταν λοιπόν είσαι συντητρημένος, δηλαδή η ζωή σου γίνει κομμάτια και διαλυθείς, τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που είναι αληθινό και μένει. Όταν είσαι βολεμένος νομίζω ότι η ζωή είναι αυτά που έχεις και απολαμβάνεις. Όταν αυτά χαθούν, τότε βλέπεις ποιο είναι το ουσιώδες και το οποίο αξίζει, μένει και είναι αιώνιο. Άρα ο είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει τη ζωή, να αναγνωρίσει την όντω ζωή. Την Τώρα έχουμε λίγα αλλά έχουμε τα πάντα ή μάλλον μπορούμε να έχουμε τα πάντα όταν έχουμε πολλά δεν έχουμε τίποτα αν έχουμε λίγα μπορούμε να έχουμε τα πάντα αρχίζουν να λειτουργούν τα μέσα μας τότε αρχίζει να λειτουργεί ο συνθήκhyung MUSIC χάσαμε τις ελπίδες του κόσμου και βρήκαμε τις ελπίδες αναστάσεως την ελπίδα ότι αυτός που νίκει στο θάνατο είναι η μαλλον μπορουμε να εχουμε τα παντα οταν εχουμε πολλα δεν εχουμε τιποτα αν εχουμε λιγα μπορεί να εχουμε τα παντα αρχιζουν να λειτουργουν τα μεσα μας τοτε αρχιζει να λειτουργει ο μα κόσμος. χασαμε τις ελπιδες του κοσμου και βρηκαμε τις ελπιδες αναστασεως την ελπιδα οτι αυτος που νικησε στο θανατο ειναι η περιουσια μας αυτός που νίκει είναι, είναι η υπηρεσία μας Είναι οι μετοχές μας που δεν υποβαθμίζονται αλλά αιωνίως μας αναβαθμίζουν Λέμε ότι οι μετοχές, οικονομικά μεγέθη υποβαθμίζονται, η οικονομία μας υποβαθμίζεται αυτό όμως είναι το μέγεθος αυτό που αιωνίως μας αναβαθμίζει Ως πτωχοί λοιπόν και δυσκολεμένοι και ταλαιπωρημένοι είμαστε πιο κοντά στον Κύριο. Γινόμαστε πιο οικοί του σταυρού Του. Αποκτούμε μια πνευματική συγγένεια με τον Κύριο. Μια ψυχολογική συγγένεια, μια ηθική συγγένεια. Προσβάλετε τότε η υψηλοφροσύνη μας με οποιαδήποτε μορφή κρίσης και τότε, εκτός από τα άλλα που είπαμε, αρχίζουμε να βλέπουμε και τον αδελφό μας. Ο υψηλόφρον, ο τακτοποιημένος, δεν μπορεί να νιώσει τον αδελφό του. Δεν μπορεί να το δει. Βλέπει και δεν βλέπει, είναι τυφλός. Βλέπει εξωτερικά και δεν μπορεί να δει εσωτερικά. Δεν μπορεί να κατανοήσει πράγματα. Το πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Γίνονται συγκλονιστικά πράγματα και δεν βλέπουμε. Είμαστε χοντροί εσωτερικά. Έχουμε παχιά τη συνείδηση. Και ο συντετριμμένος γίνεται λεπτός άνθρωπος. Ταπεινώνεται. Αρχίζει και βλέπει και ακούει και αντιλαμβάνεται. Τότε μπορεί να φτιάξει σχέση αληθινή. Η δυσκολία στη ζωή μας και ότι δεν έχουμε σχέσεις πραγματικές είναι γιατί δεν βλέπουμε τον άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο. Και δεν τον καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε τόσο... Έχουμε τέτοια ελαφρότητα μέσα στη σιγουριά μας και στην εξασφάλιση μας που δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορεί να βαθύνει η συνείδησή μας. Δεν αποκτούμε βαθιά συνείδηση. Και αδελφό μας τότε γίνεται αφορμή σχέσει μακριά από πελατειακές αντιλήψεις. Ο μορφής πελατείας. Οι δυσκολίες, αν θέλουμε, οδηγούν σε μια συνοχή και φιλανθρωπία. Μόνο αυτός που έλαβε εμπειρία του πόνου μπορεί να γίνει αληθινά φιλάνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος που έλαβε εμπειρία του πόνου, της απουσίας του Θεού μπορεί να γίνει αληθινά ελεήμων. Ο άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία και αίσθηση της απουσίας του Θεού και πάντε είναι εξασφαλισμένος με τη ζωή του και την αρετή του ενώπιν του Θεού είναι ο πιο σκληρός άνθρωπος, ο πιο σκληρόκαρδος είναι αυτός που ονομάζεται τον εαυτό του προστάτη του Θεού και κατηγορεί και ελέγχει τους αδελφούς του Στις δύσκολες λοιπόν στιγμές γινόμαστε πιο ανθρώπινοι η μετάνοια λοιπόν του προσώπου δίνει άλλη έμπνευση και στην οικογενειακή ζωή. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, ή θα φέρει μεγαλύτερη ένταση, σύγκρουση και εγκρίνια, ή μεγαλύτερο δόσιμο και καλύτερη συνεργασία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η θα φερει μεγαλυτερη ενταση συγκρουση και η μεγαλυτερο δοσιμο και καλυτερη συνεργασια δεν υπαρχει αλλη λυση η ανια και η αδιαφορία που ζει ο άνθρωπος στην οικογενειακή ζωή και που ζούσε αντικαθίσταται τώρα από το φόβο της επιβίωσης και της ανασφάλειας υπάρχει δηλαδή ένα ξεβόλεμα που μπορεί να βγάλει κάτι καλό και μέσα στην οικογενειακή ζωή μαθαίνει ο άνθρωπος να ζει με λιγότερα να ζει ασκητικά κατά κάποιον τρόπο στο βαθμό που του δίνεται αυτό και τότε είναι ευκαιρία να ισχυροποιηθεί η συζυγία και να αποκτήσει άλλη ποιότητα η σχέση να μην εξαντλείται στην εργασία στο σπίτι, στο αυτοκίνητο στο εξοχικό στις διακοπές αλλά καλούνται οι σύζυγοι να ζουν άλλα πολύ απλά πράγματα. Ξέρετε, αυτό που κρίνει επίσης την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου είναι όταν έχει και δυνατότητα να ζει τα σημαντικά μέσα στα σήματα. Να ζει το σημαντικό μέσα στο πιο ασήμαντο πράγμα. Όλα είναι μια εμπειρία του Θεού. Όλα είναι η ενέργεια του Θεού όλα είναι τα μυστήρια του Θεού τα μυστήρια δεν είναι έφτα είναι άπειρα όζες και ενέργειες του Θεού και τα μυστήρια του Θεού μπορείτε να δούμε στα πιο ασήματα πράγματα αυτά τα μυστήρια του Θεού η μέσα στην οικογενειακή ζωή μέσα στη συζυγία το βλέμμα το αγκιγμα, ο λόγος είναι ο μεγαλύτερος πλούτος αν μπορούν οι άνθρωποι να τα τιμούν μέσα σε μια λαθεμένη χριστιανική αντίληψη δυστική, έχουμε ξεχωρίσει τα πράγματα και λέμε η ψυχή είναι καλή, το σώμα είναι κακό και φοβάται ο άνθρωπος να αγγίξει το σώμα του συντρόφου του και ο οποίος ανθρώπου. Όμως το βλέμμα, το άγγιγμα και ο λόγος είναι στοιχεία που μπορούν να γίνουν αποκαλυπτικά της αγάπης του Θεού και τη εμπειρίας του ανθρώπου και όσο γνωρίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπό του τόσο μπορεί να γνωρίσει και τον Θεό άλλου, άλλου είδους προσευχή και άλλη ποιότητα προσευχής έχει τότε ο άνθρωπος σε αυτή τη χρήση λοιπόν αυτών των δυνατοτήτων ή ο άνθρωπος θα επιλέξει να ικανοποιεί τον εαυτό του χρησιμοποιώντας τον άλλο σαν αντικείμενο κτητικά ή θα τον καταξιώσει ω πρόσωπο και θα τα λειτουργήσει ω συνάντησης. συνάντηση. Η κτίση η φύση, είναι το πιο όμορφο και κοινό οικόπεδο του κόσμου. Κανεί ψάχνει να βρει κόπεδα. Ποιο μπορεί να περιορίσει τον αέρα για τον εαυτό του. Ποιο μπορεί να περιορίσει την θάλασσα για τον εαυτό του. Ποιο μπορεί να περιορίσει τον ουρανό για τον εαυτό του. Όλα είναι δικά μα. Όλο ο κόσμο είναι το οικόπεδό μα. Κανείς λοιπόν αυτά τα αγαθά τη θάλασσα τον ουρανό την, τον αέρα δεν μπορεί να τα κάνει αποκλειστικά δικά του να τα αγοράσει ως ιδιοκτησία είναι για όλους είναι κοινά μπορούμε όλοι να τα χορτάσουμε όλοι να τα χαρούμε οι σύζυγοι τα παιδιά η οικογένεια ο κόσμο. αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να απολαύσει την ζωή χρειάζεται προσευχή και χάρη Θεού αλλά και ευχαριστιακή εμπειρία του σώματος και του αίματος του Κυρίου το πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει χαρά δεν οφείλεται σε ποσοτικά μέτρα αλλά σε ποσοτικούς λόγους αλλά σε ποιοτικούς λόγους δηλαδή εμείς επειδή δεν μπορούμε να χαρούμε τα λίγα νομίζω ότι η χαρά θα είναι στα πολλά αλλά και πολλά να έχουμε και πάμπολα να έχουμε δεν έχουμε χαρά άρα το πρόβλημα δεν είναι στο πόσα έχουμε αλλά είναι πώς τοποθετούμεθα σε αυτά που έχουμε ο τρόπος λοιπόν αίσθηση και γεύσης τους και απόλαυσης τους είναι αυτή δηλαδή ευχαριστιακή προσέγγιση με την μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου μας όταν ο άνθρωπος μετέχει στο σώμα και το αίμα του Κυρίου γίνεται όλος Χριστός η καρδιά του είναι όλη οικουμένη όλη η κτίση είναι Χριστός ο σύντροφο του είναι Χριστός η οικογένεια του Χριστός παρά τα στραβά, παρά την τρέλα παρά τις αποτυχίες και ζώντα αυτή την ευλογία μέσα από την προσευχή και διαφυλάσσοντάς του με τη χάρη του Θεού τότε αποκτά άλλο νου άλλα μάτια, άλλη καρδιά δηλαδή χρειαζόμαστε τελικά εσωτερικούς οφθαλμούς και αισθήσει για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα ως τέτοια αν όμως απομονωθούμε και αρνηθούμε αυτήν την πραγματικότητα και δεν τη γεγόμαστε τότε τα πράγματα αλλάζουν ο σύντροφός μου είναι ο αντίπαλός μου ο σύντροφός μου είναι η μου ο σύντροφός μου είναι η περιουσία μου ο σύντροφός μου είναι το κτήμα μου ο σύντροφός μου είναι αυτός που θα με δικαιώσει είναι αυτός που θα με τροφοδοτήσει είναι αυτός που θα με ικανοποιήσει και Όσο και να θέλουμε δεν θα εκπληρωθούν αυτές οι μας προσδοκίες. Και αυτό θα φέρει την απογοήτευση, θα φέρει την απόγνωση, θα φέρει τη σύγκρουση. Μην ψάχνουμε τρόπους να λύσουμε μία σύγκρουση οποιασδήποτε σχέση ή συζυικής ή φυλληγής οποιασδήποτε αν δεν ξεκαθαρέσουμε μέσα μας κάποια άλλα πράγματα. Εμείς πώς ζούμε, εμείς τι στόχου έχουμε, εμείς τι όνειρα έχουμε. Εμείς που έχουμε θέσει τον πυρήνα ζωής μας, εμείς που έχουμε θέσει το κέντρο της ύπαρξής μας, εμείς τι θεωρούμε και ονομάζουμε ζωή. Αν αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, τότε ασφαλώς ο ανθρώπος μέσα στην παραζάλα του και τη σύγχυση του θα φέρει ασυνεννοησία. Θα μιλούμε άλλη γλώσσα. Ε, το μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι ότι μιλούμε άλλη γλώσσα. Η κρίση έρχεται και μας ξεκαθαρίζει ότι έχουμε δύο, δύο γλώσσες να μιλήσουμε. Της απελπισία της ελπίδας, του άγχους ή της χαράς, της ποσότητας ή της ποιότητας, του αντικειμένου ή του προσώπου, της ανθρώπινης δύναμης ή της χάρη του Θεού. Έχουμε δύο γλώσσες να μιλήσουμε. Το θέμα είναι για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Πρέπει να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας σε, σε μια σχέση του. Λέει κάποιος Ποιον επιλέξω, σαν σύντροφο, ένα που θα μιλά την ίδια γλώσσα. Τελείωσε. Θα έχετε κοινό λόγο. Κοινό ζωή. Αυτό στη συνέχεια τροφοδοτεί όλη μας τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Η ασυνεννοησία, αν το ψάξει κανεί μέσα του, είναι γιατί έχασε τη σύνδεσή του με αυτόν τον λόγο. Η αποσύνδεσή μα με αυτόν τον λόγο ζωή, με αυτόν τον λόγο ύπαρξη, φέρνει την αδιακρισία. Φέρνει την ανυκανότητα να μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά τον εαυτό μα και τον άλλο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο τη σύγκρουση. Μιλούμε άλλο λόγο, άλλη γλώσσα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει άκρη. Τρέλα είναι, παραλογισμό είναι. Καλύτερα να παρακολουθούμε στο ξύλο, παρά να κάποιον να βγάλει μια άκρη και να συνηθίσουμε. Όταν ξέρουμε λοιπόν ότι την κρίση με όλες τις συνέπειες της την προκάλεσε η εγωκεντρικότητα του ανθρώπου και η μανία του για το κέρδος και κάτι άλλο που στηρίζει αυτή τη μανία κέρδους η ραθυμία του ανθρώπου να μην κάνει εργασίες δημιουργικές αλλά εργασίες χρηματοοικονομικές με ψευδή νούμερα. Αυτό είναι μια πτώση, μια έκπτωση του ανθρώπου τότε παίρνουμε το μάθημα ότι όσο υποστηρίζουμε τον άλλο, όσο στηρίζουμε τη σχέση, την ενότητα, την οικογένεια και όσο πιο γνήσιοι και αληθινοί γινόμαστε χωρίς προσωπία, πιο ποιοτική και ευλογήμνη γίνεται η ζωή μας με ελευθερία και αγάπη. Δηλαδή, δύο λόγους έχουμε ας υποθέσουμε στη σχέση. Ο ένας λόγος είναι ο και άλλο ο ενωτικό. ο ένας είναι εγώ κεντρικός και ο άλλο είναι του ανοίγματο προς τον άλλο του μοιράσματο με τον άλλο και τον να λάβω υπόψη και τον όσο μου να θέλω τον να παύσω ο, ο ένας τρόπος είναι αυτός που έχει πολλά προσωπία πολλές μάσκες ανάλογα με την περίσταση χρησιμοποιώ και τη μάσκα και το πρόσωπο και άλλο είναι ο ευθύς ο αληθινός που έχω ένα πρόσωπο με ξέρει ο άλλο. Και συνεννοούμε. Ο ένα λόγο είναι αυτό ο άνθρωπο που, ο ψευδή άνθρωπο. Ξέρετε, αν δούμε τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου, Βέβαια το καταλάβουμε. Ξέρουμε ποιο είναι ο γνήσιος και ποιο είναι ο ψεύτικος. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ποιο έχει δύο και τρία πρόσωπα και ποιο έχει ένα πρόσωπο και τον αναγνωρίζουμε. Είναι ανοιχτό βιβλίο ο άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε αυτέ τις δύο επιλογέ, αυτού του δύο λόγου έχουμε yeah. να επιλέξουμε. Από εκεί καθορίζεται και η ποιότητα τη ζωή μα και η ποιότητα τη σχέση μα και η ποιότητα της υγείας μας πάντως η κρίση μας έδειξε ότι ο εγωκεντρικός τρόπος οδηγεί στο αδιέξοδο και στον πόνο και στην αποτυχία ο άλλος τρόπος της συνεννόησης της εξόδου από τον εαυτό μας της εξτατικής αναφοράς και αγάπης προς τον άλλον μας φέρει την ενότητα μας φέρει τη δυνατότητα της ελευθερίας και της αγάπης αυτά ερωτήσεις Τι λέτε όταν είχε μια δυσκολία με έναν άνθρωπο Δεν ξέρετε πώς να εκφραστείτε για να υπάρχει συνεννόηση Όταν δυσκολευόμαστε να εκφραστούμε Αυτό δηλώνει δύο πράγματα Ή εμείς δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε δεν δηλαδή έχουμε βρει με τον εαυτό μας, με το συνέστημά μας, με τη λογική μας Με τις επιθυμίες μας Ή ο άλλος μας μπλοκάρει. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει δύο και τρία πρόσωπα. Δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν το καταλαβαίνουμε και ερχόμαστε σε μια εσωτερική σύγκρουση και δυσκολία. Στην πρώτη περίπτωση, αν ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα, αυτό που βοηθάει και μας ανοίγει, κάνει να καταλάβουμε τι συμβαίνει είναι να χαμηλώσουμε το λογισμό μας να ταπεινώσουμε το λογισμό μας και να επιχειρήσουμε να πούμε στη θέση του, <συμπίλωση> του άλλου με ταπείνωση δηλαδή εκεί που ο άλλος να, να ρωτώ την καρδιά μου ποια, ποια αισθήματα μου βγάζει ο άλλος ποια είναι η διάθεσή μου, τον αγαπώ κινούμε θετικά ή αρνητικά θέλω ο άλλος να με λατρεύει να με προσκυνάει, να είναι κτήμα μου ή με διαφέρει ο άλλος να ζει ελεύθερα να είναι αμπαμμένος, να έχει χαρά Εάν να τα πράγματα και διορθώσω τη διάθεσή μου να είναι αγαπητική άλλο αγάπη και άλλο αγαπητική διάθεση αγαπητική διάθεση είναι η πορεία προς την αγάπη ε, τότε απλοποιείται τη σκέψη μου και καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα η αδιακρισία και η σύγχυση οφείλεται αν εξαρτάται από εμένα σε λαθεμένα κίνητρα που είναι μπερδεμένα τα κίνητρα μπορώ για παράδειγμα να λέω ότι το παιδί μου το αγαπώ αλλά δεν του δίνω ελευθερία το λειτουργώ σαν κτήμα μου το θέλω προέκταση του εαυτού μου και πρέπει να επιρωτήσει αυτό από στο μυαλό μου να περάσει για πράγμα στο πανεπιστήμιο αυτό είναι αγάπη ή λαθεμένη αυτό όταν είναι ξεκάθαρο δεν θα βάλει συνεννόηση με το παιδί μου αν όμω πω άσε τι θέλω εγώ τι θέλει αυτό για παράδειγμα και σεβαστώ την ελευθερία του. Και το δω με, με ιερότητα και όχι με επιβολή, τότε εγώ θα απλοποιήσω τη συμπεριφορά μου και θα συνεννοηθώ. Έτσι δεν είναι. Όσο αφορά λοιπόν τον εαυτό μου, πρέπει να διορθώσω τα κίνητρά μου. Να πιάσω κουβέντα με την καρδιά μου και να τη διορθώσω στην καρδιά μου, όσο είναι δυνατό. Και με την προσεφή και την βοήθεια του Θεού. Όσο αφορά τον άλλο τότε, όταν ο άλλο με μπλοκάρει, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Έχει δυσκολία. Και συνήθω το πρόβλημα του άλλου είναι η ανασφάλειά του. Με φοβάται, δεν με εμπιστεύετε, Δεν εμπιστεύεται την αγάπη μου Τότε τι θα κάνω Θα βρω τον τρόπο Να μην τον κρίνω Να μην τον ελέγχω Να μην τον κατηγορώ Η συμπεριφορά μου να είναι τέτοια Που να αρχίζει να ηρεμεί, να χαλαρώνει Και να αφήνεται Να θα δω λάθη του Θα τα καταλάβω, θα καταλάβει ότι τα κατάλαβα Και θα τον κρίνω Θα αρχίσει τότε να ελευθερώνεται Και τότε θα απλοποιηθούν τα πράγματα θα αρχίσει ο ίδιος να βοηθάει την σχέση και θα με κάνει και εμένα ελεύθερα να του απευθύνουν αυτά που έχω στην καρδιά μου και στο νου μου. Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς, ο με δεδομένου ότι έχουμε μάθει από την κούνια μας να φερόμαστε αρνητικά να αλλάξει, είναι αγώνα μια ολόκληρη ζωή. Βέβαια, αυτόματα λειτουργούμε. Μηχανικά. Μηχανικά λειτουργούμε και αυτόματα. Δηλαδή, αυτόρμα όταν κάποιο μα κατηγορεί, αμυνόμεθα. Αυτόματα λέμε σε κάποιον πω, πόσο κουρασμένο είμαι, και αυτό θα Εγώ να δει πόσο κουρασμένο είμαι. Mm -hmm. Δεν κάθε ένα ακούσει. Δεν τον ακού. Λειτουργούμε τόσο αυτοί που δείχνουν απλά πράγματα πόσο θέτουμε τον εαυτό μα ω κέντρο. Δεύτερο, πούμε, η γυναίκα μπορεί να νιώθει ότι δεν σημασία ο και θα το πει και Κοιτάξτε, δεν μου δεν δίνει σημασία, τι γίνεται, θα πει, Δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά. Και περιεπλέκεται η ιστορία. Αυτά βεβαίω οδηγούν σε δυσκολίε. Πού οφείλεται. Είπαμε ότι αυτά έρχονται αυτόματα. Δηλαδή, δεν προσέχουμε τη ζωή μα, δεν ρωτούμε τον εαυτό μα τι κάνουμε και γι' αυτό κάνουμε, αλλά λειτουργούμε μηχανικά. Ακόμη και η πνευματική μα ζωή είναι μια μηχανιστική διαδικασία. Θα κάνω αυτό, θα πάω εκεί, θα με σώσει ο Θεό και τελείωσε. Δεν είναι προσωπική σχέση που έχει την έκπληξή τη, τα απρόβλεπτα και το θαύμα. Η ζωή μα λοιπόν και στην καθημερινότητα και στην οικογενειακή ζωή έχασε την έκπληξη. Έχασε το θαύμα, έχασε τη συγκίνηση και είναι αδιάφορη. Και εμείς στην αδιαφορία μα, λειτουργούμε μηχανικά. ή μάλλον ο μηχανικό τρόπο ζωή, ο μηχανιστικό τρόπο ζωή, έφερε αυτή την απουσία χαρά και συγκίνηση. Πώ γίνεται, τι θα γίνει, Όσο και να πούμε στον εαυτό μα και στον άλλο, Α, κάνει κάτι τέτοιο, δεν το κάνει. Γιατί ο άνθρωπο δεν θέλει να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Η ίδια η κρίση θα του φέρει αυτά τα πράγματα. Η ίδια η προσωπική κρίση. Όταν θα δει το προσωπικό αδιέξοδο, το κενό του, την αδιαφορία μέσα στη σχέση, τι δυσκολίε, τι αρρώστιε, τι συγκρούσει, τη διαπροσωπική δυσκολία, τότε εκ των πραγμάτων άρχισε να λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα επειδή δεν έχουμε την εωρημότητα μόνοι μα να δούμε το πρόβλημα, η η ζωή θα μα οδηγήσει εκεί να το δούμε, εάν θέλουμε. Και πάλι αφήνει στη δική μα ελευθερία πώ θα το διαχειριστούμε. Αλλά πάντω να έχουμε υπόψη ότι όσο παίρνουμε στα σοβαρά τον άλλο τόσο πιο πολύ χαιρόμαστε τον εαυτό μας όσο πιο πολύ παρατηρούμε τον άλλο και το σεβόμαστε τόσο βρίσκουμε την προσευχή μας αυτοεκτίμηση. όσο πιο πολύ τιμούμε τον άλλο τόσο πιο πολύ μας τιμά ο θεός όσο πιο πολύ συγκινούμεθα με τις ενάγκες του άλλου τόσο πιο ουσιαστική προσευχή κάνουμε τόσο πιο ουσιαστική προσευχή έρχεται λοιπόν το πιο σημαντικό είναι όχι να πάμε στον παράδεισο, αλλά εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τη ζωή μα. Εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τη σχέση μα με τον Θεό. Εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τι σχέσει μα. Να μην είναι οι σχέσει μα σε ένα επίπεδο αργολογία και κουτσοπολιού ή πληροφοριών τι γίνεται εδώ και τι γίνεται εκεί. Αλλά βαθιά συνέστηση και ενότητα μέσα τη πεπιθή και τα συναισθήματα που έχουμε. Αυτό λοιπόν μα το κάνει η ζωή. Είναι καλό να την προλάβουμε τη ζωή. Και εμεί οι να ενεργοποιούμε τη διάθεση για αυτό το θαύμα ζωή. Και θαύμα ζωή είναι όταν τα μάτια του συντρόφου μαλάζουν, αλλάζουν, αλλοιώνονται και αποκτούν βάθο. Αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Υπάρχει σε μια συζυγία που είναι το βλέμμα σαν τη Αγελάδα που δεν λέει τίποτα. Δηλαδή έτσι ένα πλανέ βλέμμα, να αποκτήσει βάθο το βλέμμα του συντρόφου σου. Που να βγάζει συνέστηση, να βγάζει καρδία, να βγάζει ουσία. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Αυτή είναι η χριστιανική πράξη. Να αναστήσεις την όραση του συντρόφου σου. Αλλά εμείς θεωρούμε δεδομένο. Είμαστε χριστιανοί και βάζουμε στον παράδοση. Τελείωσε. Κοινωνώ, εξομολόγουμε και τελείωσε η ιστορία. Είμαι εξασφαλισμένος. Αυτή η εξασφάλιση μου ακυρώνει αυτή η δέντευξη να έχουμε όραση, βλέμμα, ακοή. Να καταλαβαίνουμε και να βλέμουμε τον άλλον άνθρωπο. όταν η άκαρδη ζωή μας πετάξει στον δρόμο την άκρη. <laughs> όταν δηλαδή η κρίση μας ξυπνεί στην καρδιά ο πόνος θα το φέρει. Και υπάρχουν πολλές μορφές πόνου. Από το πιο απρόβλεπτο πόνο μπορεί να ξυπνήσει η ζωή. Από το, μη, από το φαινομενικά μη χριστιανικό γεγονός από το οποίο θα πονέσουμε από το πιο κοσμικό πόνο μπορεί να γεννηθεί η καρδιά και στη συνέχεια ο Χριστός και στη συνέχεια να ξυπνήσει ο αδερφός μας δηλαδή ενώ του Θεού δεν υπάρχει του Θεού δεν υπάρχει ιερό και βέβηλο δεν υπάρχει κοσμικό και εκκλησιαστικό όλα είναι του Θεού και όλος ο κόσμος και όλη η εκκλησία και όλες οι εμπειρίες του ανθρώπου και όλα τα βίωματά του δεν χωρίς σε κοσμικά και πνευματικά βέβηλα και ιερά, όλα μπορούν να γίνουν εμπειρία του Θεού. Από το πιο κοσμικό βίωμα, από την πιο κοσμική εμπειρία. Αυτή είναι η ουσία του Χριστού. Αυτή είναι η σωτηρία που έδωσε οι ανθρώπινη του Χριστού. Πήρε όλη τη φύση μα και την θέωσε. Δηλαδή όλη η ανθρώπινη φύση, όλε οι ανθρώπινε πράξεις και ακόμη και πιο Εξαιτία τη ανθρώπινη του Χριστού μπορεί να γίνουν ιερέ. Άρα τίποτα δεν υπάρχει βέβαιο. Όλα είναι ιερά. <οβα> <οβα τ workplace> <οβαήσεις> Κάποιε φορέ μέσα στην οικογένεια, φαίνεται δηλαδή και στην οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον, περισσότερε φορέ και στην ίδια σου την οικογένεια βγάζει έξω μία βιτρίνα, ενώ κατά μέσα που στο σπίτι είναι χωρί χαρά, είναι και διάφορα εκεί που θέλεις να έχεις τη χαρά του Χριστού σπίτι βλέπεις ότι έξω είναι η και μέσα στο σπίτι με κάτι άλλο αυτό κοιτάξτε η κρίση υποβάθμισε και τις βιτρίνες όλες είναι άδειε αν πάτε οπότε αν πάτε συγκρούτσι δυνατή δείτε άδειε που ήταν στολισμένες πριν οπότε από αυτό θα καταλάβετε η βιτρίνα αυτό έχει και αυτή είναι η συνεχιά της Γι' αυτό λόγο ας προσέξουμε το σπίτι μα και όχι τη βιτρίνα. Πώ να καταλάβουμε μέσα από τι καταστάσει Λέτε πώ μπορούμε να διακρίνουμε την κοσμική ταπείνωση που είναι ένα εγωισμό πληγωμένο, από την Κοιτάξτε, η κοσμική ταπείνωση δεν είναι άχρηστη. Είναι η αρχή για να έρθει άλλη ταπείνωση. Το πώς δεν καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να καταλάβουμε. Τα πνευματικά δεν τα καταλαβαίνουν, τα έρχονται και γίνονται. Ο μόνος τρόπος για να έρθουν και να γίνουν είναι να μην απελπιζόμαστε. Πάντα να κρατούμε τις ελπίδες μας. Γιατί και τίποτα να μην κάνουμε, τίποτα να μην κάνουμε, να μην ταπεινωθούμε. Να πούμε μόνο στο Θεό δεν, δεν απελπιστήκαμε αυτό ως ένα σημείο φτάνει για τον Θεό. Μάλλον τελειώσαμε. Ναι. Ε. Να πω κάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση που δεν έχει κάτι σχέση με το Θεό, αλλά ωστόσο όσο με αισθάνεται χαρούμενο και και έτσι γιατί εμεί λέγαμε ότι να ε, έλξει ότι θα πα καλά με το Θεό, είναι όταν αισθάνεσαι χαρούμενο, γυρωμένο, γρήγορο. Όχι και, πάντα. Νομίζω, κάτι δεν κατάλαβα. Κοιτάξτε. Ναι, το ζητούμενο μπορεί κάποιο να είναι ευτυχισμένο, αλλά να μην είναι ελεύθερο. Το θέμα είναι είναι ελεύθερος ο άνθρωπο. Ακριβώ. Η, η ένδειξη μια υγιού αληθινή σχέση με τον είναι η ελευθερία. Και η αγάπη. Η αγάπη πολλέ φορέ σε κάνει να μην καλά. Να αισθάνεσαι πόνου. Αλλά αυτός ο πόνος είναι ζωή. Και η αποσύνηση τη αγάπη μπορεί να να νιώθεις πολύ καλά, να μην για κανένα. Αλλά δεν έχεις ζωή μέσα σου. Η ζωή πώς την εννοείται τώρα σε αυτή την περίπτωση Πατέρας, η... Όχι, ω πνευματική ζωή. Η οποία θα, η αποσύνηση αυτή θα φανεί στη μετάθανατο ζωή. Και εδώ και τώρα. <Συσχε> και εδώ και τώρα Κύριος και εδώ και τώρα. Πώ εκδηλώνεται. δε γυμνώ, θα πως φαίνεται η υπουσία της ζωής αυτής. Κοιτάξτε, λέει κάπου ο Άγιος Σουλουανός, ο Πετίνος, είναι στο κοτέτς και νιώθει καλά, βολημένος. Δεν καταλαβαίνει τη χαρά που έχει αιτός μετά στους ουρανούς. Όταν το οπτικό σου πεδίο είναι περιορισμένο νομίζω ότι είσαι καλά. Άμα, άμα γνωρίζεις όμως τους ουρανούς καταλαβαίνεις πια η πραγματική χαρά. Και αυτός που νιώθει καλά είναι γιατί αυτό τόσο μπορεί να δει δεν έχει άλλη εμπειρία ζωή να αισθανθεί και να συγκρίνει. συγγνώμη. Κοιτάξτε, αυτά τα βαθιά νερά είναι τα πιο εύκολα. Κάποια δεν τα, τα ριχά, ίσω. <κυρίζει> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σα. <κυρίζει> <κυρίζει>